Νικητής λοιπόν! Πραγματικός νικητής ο Βλαντιμίρ Πούτιν. <συγγνώνα> <συγγνώνα> <συγγνώνα> Πραγματικός νικητής ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Στης κακέρα λοιπόν των τελευταίων δέκα ετών η Ρωσία και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει κάνει τεράστιες νίκες. Τεράστιες. Νικητής λοιπόν. Πραγματικός νικητής ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δεν έπρεπε κάποιος να το πει, να ακουστεί αυτό εδώ στην Ελλάδα βεβαίως είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος με ιδιαίτερες σχέσεις με τον Πούτιν. Δεν ξέρω, έτσι έλεγε ο ίδιος κάποτε, βέβαια έχει πει πάρα πολλά κρατάμε λίγο μικρό καλάθι, αλλά μπαίνουμε και μένουμε μένουμε στην ουσία αυτών που είπα. ότι είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν θα σταματήσει εκεί στην Ουκρανία, στην Ανατολική θα πάρει όλη την Ουκρανία, όλα τα Βαλκάνια, παίρνει την Ελλάδα και πηγαίνει και προς τα κάτω Η άποψη του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ότι πρέπει να διεισδήσουν ολικά συνολικά στην Αφρική οι Ρώσοι Ακούστε, σας λέω εγώ. Γιατί αν διεισδήσουν εκεί, έχει δημιουργήσει τεράστιο προγεφύρωμα, ώστε να είναι ο επιδιαιτητής της κυμνεζοαμερικανικής σύγκρουσης. Είναι αυτό που σας λέω. Ε, τελείωσε. Ε, πάμε για Αφρική. Θα περάσει από εδώ, δεν έχει άλλο δρόμο. Είναι ο πιο σύντομο δρόμο. Θα έρθει μέχρι η Πελοπόννησο. Θα πάει Κρήτη. Αφού είσαι Κρήτη, κάνει δυο βήματα. Πα από κάτω, παίρνει και την Αφρική τώρα που ξεκίνησε ενώ και δεν μιλάνε και οι δυτικοί. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Κατοικηρώσει μόνο. Light, όπω αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωση. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Με έναν Έλληνα που δεν διστάζει να πει την άποψή του και δοξάζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλοι υπάρχουν. αλλά τούτο τα λέει πολύ σοβαρά και έτσι με στεναρό ύφος, όπως όλα τα υπόλοιπα επιστολές Ιουσού, φάρμακα και άλλα. Ε, όμως δεν θα έρθει εδώ Πούτιν ή μπορεί να έρθει με άλλους όρους για να περάσει να πάει στην Αφρική, διότι εδώ έχουμε πρωθυπουργό, έχουμε κυβέρνηση και έχουμε και κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αρκείται σε παθητικό ρόλο θεατή απέναντι σε όλα αυτά. Με συνεχεί διπλωματικέ ενέργειε με διεθνεί πρωτοβουλίε με όπλα μα στην αναβαθμισμένη θέση τη χώρα μα στο παγκόσμιο γίνατε, αλλά και το διεθνέ Κύρος του Πρωθυπουργού, το Διεθνές Κύρος του Πρωθυπουργού, Ο οποίο πραονιστή στι εξελίξει επίλυση όλων των μεγάλων διεθνών ζητημάτων, ο οποίος προταγωνιστή τη εξελίξη επίλυση όλων των μεγάλων διεθνών ζητημάτων. Αυτό το είπε χθε, αλλά θέλουμε να το ακούσουμε και σήμερα γιατί δεν το χορτένουμε. Ότι ο Πρωθυπουργό μια μικρή χώρα, 10 εκατομμυρίων, είναι πρωταγωνιστής στι διεθνείς εξελίξει, με το διεθνέ του κύρο. Πρωταγωνιστή σε αυτέ τι εξελίξει, ρυθμίζει, πηγαίνει, κάνει, τον ρωτάνε όλοι, δεν γίνεται ρούπι. Ο Πούτιν κάθε μέρα μιλάει με τον Κυριάκο Μιτσολάκη. Επειδή το έγραψε ο κείμενο ο κύριο Κονόμου, κυβερνητικό εκπρόσωπο, και το απήγγειλε στο press room, μα άρεσε αυτό, το ακούσαμε χθε, το ακούσαμε και σήμερα γιατί υπάρχει και συνέχεια. σε αυτήν την... δηλαδή δεν είναι μια μπαρούφα που τούρθε του οικονόμου είναι κυβερνητική άποψη όλο αυτό οπότε γίνεται καλύτερο αλλά πριν ακούσουμε ποιος το συνέχισε σήμερα να ακούσουμε πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται το ρόλο του ως πρωταγωνιστής της διεθνής εξελίξη, ο ίδιος ο Κυριάκο Μητσοδάκης Έχω ήδη επικοινωνήσει σε αυτή την κατεύθυνση με την εδαφική ακερότητα της Ουκρανίας και για την οποία εργαζόμαστε έχω Ήδη επικοινωνήσει σε αυτή την κατεύθυνση με το Διεθνέ Δίκαιο. Που, αλλά και τι συμφωνίε του Μίνσκ. Και με τι δύο, είναι δύο συμφωνίε του Μίνσκ, δεν ισχύουν από προχτέ, δεν έχει καμία σημασία, αλλά επικοινωνήσε με τι ίδιε. Πήρε, λέει, συμφωνία Μίνσκ εκεί, το και το, να μείνετε, όρθια. Μετά πήρε την εδαφική ακερότητα τη Ουκρανία και μετά πήρε και το Διεθνέ Δίκαιο. Τρία τηλεφωνήματα στη σειρά. Διότι είναι πρωταγωνιστή των παγκόσμιων εξελίξεων. Ρυθμιστή, θα έλεγα εγώ, αν. Δεν ακουγόταν λίγο ακραίο, ρυθμιστής των παγκόσμιων εξελίξεων. Η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν σήμερα το πρωί, χωρίς να το έχουμε μοντάρει, λέει το εξής. Άλλες γενιές πριν από μας πηγαίνανε ήδη στον πόλεμο. Εμείς αυτή τη στιγμή τέτοιο θέμα δεν έχουμε, έχουμε όμως τα αποτελέσματα μιας πολύ μεγάλης κρίσης. Έχουμε ευτυχώς για εμάς σοβαρούς ανθρώπους στο τιμόνι της χώρας. <ΣΣ> Χριστός Όπως αντιμετωπίσανε τις απανοτές κρίσεις Από την ημέρα που έγινε Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης Έτσι θα αντιμετωπιστεί και αυτή Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες Έχουμε ευτυχώς για μας Σοβαρούς ανθρώπους στο τιμόνι της χώρας mm, πολύ αυτό. Δεν υπάρχει καμία κρίση που να μην αντιμετωπίζει. Αν έχει μία σοβαρή κυβέρνηση και έναν υπεύθυνο Πρωθυπουργό, αν έχει μία σοβαρή κυβέρνηση και έναν υπεύθυνο Πρωθυπουργό, την αντιμετωπίζει. Δεν έχουμε εμεί σοβαρή κυβέρνηση και υπεύθυνο Πρωθυπουργό. Υπάρχει κρίση τα τελευταία 2,5 χρόνια με αυτή την κυβέρνηση που δεν έχει αντιμετωπιστεί επιτυχώ. Οι φωτιά το καλοκαίρι, η κακοκαιρία πριν ένα μήνα εδώ στην Αθήνα, η πανδημία. όλα έχουν να αντιμετωπιστεί επιτυχώς γιατί έχουμε σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση ε, ο οικονόμου λέει ότι πρωταγωνιστεί Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Διεθνές Στερεώμα, στα Παγκόσμια Θέματα. Η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ ότι έχουμε σοβαρή κυβέρνηση. Θα σταθούμε λίγο σε αυτό γιατί θα αποδείξουμε ότι όντως έχουμε σοβαρή κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αποτελείται από ανθρώπους, από μέλη της κυβέρνηση, από υπουργού, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Θα ακούσουμε 7 δηλώσεις που αποδεικνύουν αυτό ακριβώς. Πόσο σοβαρή είναι αυτή η κυβέρνηση. Πρώτος ο Έχουμε ευτυχώς για μας σοβαρούς ανθρώπους Στο τιμόνι της χώρας Ξέραμε και αυτή είναι η απάντηση στο πρώτο βασικό ερώτημα Ξέραμε που βρίσκεται το συγκεκριμένο σκάφος mm -hmm. Το θέμα ότι θα θαρχόταν κάποια στιγμή Στα ξημερώματα της Παρασκευής Στην ε, ε, ελληνική υφαλοκρηπίδα Ή στα όρια τελος πάντων του ΦΥΡ Όπως έγινε η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνική Άμυνας mm -hmm. Ήταν σε ένα βαθμό ε, αποτέλεσμα Των καιρικών συνθηκών. <ΣΣΣΣ> Μιλάει εδώ ο κύριο Πέτσα για το Orud Rage, το τουρκικό πλοίο που το είχε πάρει ο αέρα. Αν αυτό δεν είναι δείγμα σοβαρότητα, κυβερνητικό εκπρόσωπο τότε είχε πει ότι ο αέρα το έσπροξε, ήρθε προ τα εδώ. Ευτυχώ σταμάτησε ο αέρα γιατί θα είχε φτάσει εδώ. Ακριβώ πού τα παραπολιτικά, είναι ένα δείγμα σοβαρή κυβέρνηση. Δεύτερο δείγμα σοβαρή κυβέρνηση είναι ο ίδιο ο κύριο Οικονόμου κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχουμε ευτυχώς για μας σοβαρούς ανθρώπους στο τιμόνι της χώρας. Οι δρόμοι στους οποίους το κράτος είχε την ευθύνη είναι δρόμοι στους οποίους δεν παρουσιάστηκαν τέτοιου προβλήματα πέραν της αθικής οδού. Μαραθώνος. Δεν η η Μαραθώνος αποφύγουμε... η κατεχάκι. Σας είπα, δεν είναι δρόμοι πηင်းε είναι στην ε, ε, ευθύνη του κράτους. <ΣΣΣ> Ναι, και κατεχάτικοι μαραθώνε είναι το Donetsk, όπω λέγεται, πάνω και το Lugansk, όπω λέγονται όλα αυτά εκεί. Ε, δεν ανήκουν στην ευθύνη του κράτου. Άλλη μια δήλωση σοβαρότητα, ευτυχώ που κυρία Ντόρα μα το θύμισε σήμερα, σοβαρότητα του ελληνικού κράτου. Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, τρίτη απόδειξη σοβαρότητα. Έχουμε ευτυχώ για μα σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα. <ΣΠΠΠΠΠΠ> υπάρχουν σήμερα ασθενεί διασωλωμένοι εκτό μέθου. υπάρχουν. υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι. Με καλονική φροντίδα είναι. <Χελίσεις> έχουμε ενδείξει ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτού του ασθενεί σε σχέση με αυτού οι οποίοι είναι στι μονάδε αστατική Δεν έχω τέτοια ένδειξη. <Χελίσεις> Όχι, δεν έχω. Έχετε εσεί, <Χελίσεις> φέρτε την. Πολύ σοβαρά και πολύ ωραία. Στο τιμόνι τη χώρα έγινε αυτή η δήλωση ότι όσοι είναι εκτό μεθ έχουν την ίδια φροντίδα με αυτού που είναι εντό μεθ. Γι' αυτό δεν φτιάχνουν μεθ. Είναι σοβαροί άνθρωποι, από όπου και να το δει κανεί και σε όποιο θέμα και να σταθεί. Ο κύριο Γεραπετρίτη, τέταρτη απόδειξη σοβαρότητα, πάλι για τη ΣΜΕΘ. Έχουμε ευτυχώ για μα σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδε εντατικής θεραπεία, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική το φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Γιατί περισσότερε μεθ σημαίνει περισσότερο νεκροί. Δεν φτιάχνουμε μεθ, έχουμε λίγου νεκρού. Σοβαρότητα από τον πολύ σοβαρό κύριο Γερά Πετρίτη, στο στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Εκεί ανήκει και ο κύριο Κέρτο. Έχουμε ευτυχώ για μα σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα. Διότι τα νοσοκομεία αποτελούν αιστείε διασποράς του ιού, ενώ οι άλλοι χώροι του δημοσίου τομέα δεν συμβάλλουν σε αυτό το μέγεθο στην διασπορά του ιού δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στην αστυνομία μεταδίδουν τον ιό <Ρι> άρα επιβάλλεται για να προστατεύσουν όσους έρχονται σε επαφή μαζί τους να εμβολίσουν είναι και σοβαρό και κατανοητό το κατάλαβε και ο Ευαγγελάντος διότι δουλεύουν με μελέτη σοβαροί δεν. εφόσον δεν υπήρχε μελέτη δεν μπορούν να βγαίνουν να λένε ότι ο αστυνομικό. Μπορεί να μεταδώσει. Όλες οι άλλε επαγγελματικές κατηγορίες του δημοσίου μεταδίδουν. Για τον αστυνομικό δεν υπάρχει μελέτη. Είναι σοβαρή και πάντα μιλάνε με τεκμηριωμένο λόγο. Τα πέντε παραδείγματα που ακούσαμε αυτό ακριβώς αποδεικνύουν. Συνεχίζουμε. Έχουμε ακρίβεια, τεράστιο κύμα ακρίβεια. Ο αρμόδιο υπουργό ανάπτυξη μα έλεγε τον Νοέμβριο. Έχουμε ευτυχώ για μα σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα. Αυτή Ξεκίνησε από το μήνα Ιούλιο με μια μεγαλύτερη ταχύτητα ένα παγκόσμιο πληθωριστικό φαινόμενο. Τώρα, πρέπει να σα πω ότι μετά από διεξοδική έρευνα, έρευνα, έρευνα που κάναμε στο Υπουργείο με την Κοινωνία Καταναλωτού, συγκρίνοντα χιλιάδε τιμέ προϊόντων αναμέρα, ε, θα σα έλεγα να μην ε, χάσετε την ψυχραιμία σα. Το φαινόμενο αρχίζει ήδη να αντιστρέφεται. παγκοσμίως άθαχθηκε στην Ελλάδα και δεν νομίζω θα κρατήσει περισσότερο από τα Χριστούγεννα ΜΑΚΣ. <Κι> και δεν νομίζω θα κρατήσει περισσότερο από τα Χριστούγεννα ΜΑΚΣ. Εδώ είναι ο πιο σοβαρό της κυβέρνησης γιατί είχε κάνει πρόβληψη από τον Νοέμβριο ότι όλο αυτό το κύμα και στον κόσμο και στην Ελλάδα, γιατί είχαν κάνει μελέτη στο Υπουργείο για το παγκόσμιο φαινόμενο της ακρίβειας, θα τελείωνε maximum τα Χριστούγεννα. Αυτό ακριβώ έχει γίνει. Από τα Χριστούγεννα και μετά έχουν κατρακυλήσει τιμέ, σχεδόν όλα τσάμπα δωρεάν. Πα στο σούπερ μάρκετ, γεμίζει 8 καρότσια, 10 καρότσια και γυρίζει ευτυχισμένο πίσω, επειδή το είχε προβλέψει με τι μελέτε του. Εδώ είχαν μελέτε το Υπουργείο Ανάπτυξη. Έβδομο παράδειγμα, έκτο δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία η όγω εδώ τι να είναι, παράδειγμα σοβαρότητα είναι αυτό που είχε υποθεί πέρυσι τέτοιε μέρε. Έχουμε ευτυχώς για μας σοβαρούς ανθρώπους στο τιμόνι της χώρας. Από μας εξαρτάται τι θα συμβαίνει κάθε φορά. Όμως είναι και το τελευταίο μίλη προς την ελευθερία. <Ρι> Όμως είναι και το τελευταίο μίλη προς την ελευθερία. <Ρι> Διότι αυτό αυτή η φράση που είναι η κορυφαία φράση σοβαρότητας δείχνει αυτό ακριβώς ότι υπάρχει μελέτη για ένα θέμα πρωτότυπο και πρωτοφανέ στην δική μας ζωή, στα δικά μας χρόνια, μια πανδημία Ε, είχε βγει ο Πρωθυπουργός μια χώρα, δεν νομίζω να το έχουν πει και σε άλλε χώρε, και είχε προδιαγράψει το τέλο τη πανδημία, αναφέροντα το τελευταίο μίλι. Αυτό από μόνο του επίση δείχνει σοβαρότητα των επιτελών, των συντελεστών εκεί, όλη αυτή τη ωραία παράσταση που απολαμβάνουμε καθημερινά. Επίση, ακριβή είναι η φωτιά, είναι οι λογαριασμοί τη ΔΕΗ. Ο κύριος Χατζηδάκη, Κωστής Χατζηδάκη, είχε πει τον έμβριο. Έχουμε ευτυχώς για μας σοβαρούς ανθρώπους στο τιμόνι της χώρας Ο κόσμος δεν, δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω <Ρι> Και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω Τίποτα. Δεν πληρώνουμε τίποτα. Μια χαρά είναι όπως ήταν πέρυσι, όπως ήταν πρόπερση λογαριασπή. Μην πω και πιο χαμηλή. Αφού τα λένε κι αυτοί μπορούμε να τα λέμε κι εμείς. Και βγαίνει και ο Πρωθυπουργός της χώρας για το ίδιο θέμα. Ήθελε να το αναλύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι και οι συντελεστές αυτής της παράστασης. Βγαίνει το Σεπτέμβριο και μας λέει πόσο ακριβώς, επειδή είχαν φανεί τα μαύρα σύννεφα και στον πλανήτη και στην... στη χώρα εδώ με την ενέργεια. και τα παιχνίδια που παίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, είχε φανεί όλο αυτό και βγαίνει και κάνει περιγραφή και δίνει παραδείγματα για το τι ακριβώς θα πληρώσουμε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Σε συνδυασμό με την έκπτωση την οποία παραχωρεί η ίδια η δημόσια επιχείρηση λεκτρισμού, θα απομειώσουν δραστικά ή και θα μηδενίσουν τις όποιες αυξήσεις στη τιμή του <Ρι> Για παράδειγμα, Το μηνιαίο κόστο για κατανάλωση από 300 έως 600 κιλοβατώρε, όσα δηλαδή καταναλώνει ένα μέσο νοικοκυριό, δεν θα επιβαρυνθεί περισσότερο από 2 ευρώ το μήνα. <Ρι> δεν θα επιβαρυνθεί περισσότερο από 2 ευρώ το μήνα. Εάν δεν συνέβαινε αυτό, εάν δεν συνέβαινε αυτή η διπλή κρατική παρέμβαση, οι καταναλωτέ αυτοί θα χρεώνονταν επιπλέον από 20 έω 44 ευρώ. Έχουμε ευτυχώς για μας σοβαρούς ανθρώπους στο τιμόνι της χώρας. Τυχαίο, δεν νομίζω. Έχουμε ευτυχώς για μας σοβαρούς ανθρώπους στο τιμόνι της χώρας. Είναι κυβέρνηση αρχίδιας. συνέβαινε αυτή η διπλή κρατική παρέμβαση οι καταναλωτές αυτοί θα χρεώνονταν επιπλέον από 20 έως 44 ευρώ Καλά, αυτό είναι ό,τι καλύτερο λέει ότι θα έχουμε στους λογριασμούς της ΔΕΗ από ένα έως 2 ευρώ επιβάρνεις, ο Χατζηδάκης είχε πει 0. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη, πιο σοβαρός είπε ένα-δύο ευρώ. Και αν δεν είχε γίνει αυτή η κρατική παρέμβαση μέσω των λογαριασμών, θα πληρώναμε 20 και 30 ευρώ και 40 ευρώ, μάξιμο. Με εκεί το έχει βάλει. Που το μήνυμο που πληρώνει κάποιο είναι 100 και 200 ευρώ, επειδή κάναν την κρατική παρέμβαση. Και όχι ένα και δύο ευρώ σε καμία απολύτως περίπτωση. Αυτά τα καραγκιωζλίκια περί σοβαρότητα. Ευτυχώ, όπω λέει και τώρα Μπακογιάννη, έχουμε σοβαρού ανθρώπου, φάνηκε. Και φαίνεται και κάθε μέρα στο τιμόνι τη χώρα. Και φαίνεται και κάθε μέρα που περνάει, πόσο σοβαροί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο μέσα στον παγκόσμιο κατακλυσμό που ζούμε. Είπαμε παγκόσμιο κατακλυσμό. Πρέπει να πάμε σε έναν άνθρωπο του πνεύματο. Είναι από την Κύπρο, στενό μα συνεργάτη, ο Μητροπολίτη Μόρφου. Του λέει: Μα πόσο κόσμο έρχεται στη χάρη σου. Γυρίζει ο Άγιο Ιωάννη και του λέει: Νομίζουν πω ότι είμαι νεκρό. και δεν με υπολογίζουν οι Χριστιανοί. Εγώ τους βλέπω και τους ακούω τι λένε και πάλι μπαίνω στη Λάρνακά μου. Πολύ αμαρτία στον κόσμο, πολλή ασέβεια και πολλή απιστία. Ο Ευαίσθητος Πατήρι Άκωβος γυρίζει και του λέει Γιατί τα λες αυτά Αγιέ μου» επαναλαμβάνει ο Άγιος Ιωάννης «Πολλοί έρχονται Πατέρ αλλά λίγα είναι τα τέκνα μου». Γι' αυτό πρέπει να γίνει πόλεμος, γιατί πολλοί αμαρτίες στον κόσμο. Τότε ο ευαίσθητος και συμπονετικότατος Ιάκωβος, όχι Άγιε μου, του είπα ταραγμένο. Ύστερα, Άγιε μου Ιωάννη, αν γίνει έξαφνα ο πόλεμος, θα χαθούν και ψυχές. πριν προφτάσουν να μετανοήσουν. Απάντησε λυπημένο με μια σταθερή φωνή ο Όσιος. Πρέπει να γίνει πόλεμος. Πρέπει να γίνει πόλεμος. Πρέπει να γίνει πόλεμος. Έρχεται και ο γέροντα στο μοναστήρι μου λέει Διάκο, μου διάκο. Είδα τον Άγιο Ιωάννη. Του λέει, τον είναι πρώτη φορά. Ναι, μου λέει, αλλά δεν ήταν καλά αυτά από τα χαπάρια που μου είπε. Πρέπει να γίνει πόλεμος, μου είπε. Του λέω, μα πότε να γίνει. Παιδί μου, καιρού και χρόνου ο Θεό γνωρίζει. Αλλά για να μου πει ο Άγιο, δεν είναι μακριά. Το βασικό είναι ότι πρέπει να γίνει πόλεμο. Ποιο το λέει αυτό. Το λέει ο Άγιο Ιωάννη, ο Ρώσο, τον οποίο επισκέφθηκε ο Όσιο, Ιάκοβο νομίζω, Ναι. Ο Όσιο Ιάκοβο, τον οποίο Όσιο Ιάκωβο τον έβλεπε όταν ήταν διάκος ο Μητροπολίτη Μόρφου. Όλα αυτά χωρί ναρκωτικά. Και του λέει, ή μπορεί, μπορεί και με ναρκωτικά, δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά. Του λέει ο Άγιο Ιωάννης Ρώσο στον Όσιο: Πρέπει να γίνει πόλεμο. Πρέπει να γίνει πόλεμο. Το με σταθερή φωνή. Το με σοβαρή φωνή, δηλαδή δεν είναι κανένα χαβαλέ. Θα γίνει και κανένα πόλεμο. Ήταν σοβαρή. Είναι άγιοι. Οι άγιοι, όπω ξέρουμε και και με κάτι σειρέ του Μέγκα, είναι σοβαροί. Δεν μπορεί να είναι σοβαροί Και γυρίζει ο Όσιο Ιάκοβο προβληματισμένο και λέει στον μόρφου, ο οποίο ζει από όλου αυτού, ζει ο μόρφου μάλλον. Και του λέει ότι μου συναντήθηκα με τον Άγιο Ιωάννη. Και του λέει ο Μόρφου, πρώτη φορά είναι. Ήταν στην καθημερινότητά τους. Έβγαινε έξω από το μοναστήρι, έβλεπε έναν Άγιο, γύριζε πίσω, του έλεγε είδα τον Άγιο και του είπε για τον πόλεμο. Όλα αυτά τα έλεγε στο κήρυγμα κάτω εκεί στους Κυπρίους. Τίποτα δεν είναι χωρίς απάντηση. Όλα ερμηνεύονται για το τι γίνεται στην Κύπρο, πώς νιώθουν οι Κύπροι. Και Ή θα γίνει πόλεμος, έχουμε δίλημα τώρα, δεν πρέπει να επιλέξουμε. Ή θα γίνει πόλεμος ή θα γίνει κάτι με τα παιδιά. Ο Ιάκωβο ήταν ένας πρίγκιπας. Παιδί μου μου λέει, να ξέρεις ότι εάν δεν γίνει πόλεμος, τα παιδιά που θα γεννηθούν από τη δική σας γενιά, από τα παιδιά των παιδιών σας, έτσι μου είπε. Τα παιδιά των παιδιών σου μου λέει, δεν θα είναι κανονικά παιδιά. Θα είναι διαβολόπαιδα. Με αυτέ τις δασκαλίες που έχουν μου λέει, Από όλου αυτούς που θα έρθουν τι μου είπε Θα είναι διαβολόπεδα Γι' αυτό θα προτιμήσει ο Θεός μου λέει Να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα Και ό,τι μείνει Καλός ο Θεός πρώτον Πολύ καλός ο Θεός που προτιμάει το ξεκαθάρισμα Το δίλημα είναι ή γίνεται πόλεμος Ή τα παιδιά θα γεννηθούν διαβολόπεδα Δηλαδή ή θα γεννηθούν διαβολόπεδα Ή θα πάνε στα φέρετρα ε, Καλύτερα πόλεμος να γίνει Το ξεκαθάρισμα, επειδή είναι θέλημα Θεού, αυτά τα ωραία από την θρησκεία μα, πάντα μπροστά, πολύ προχωρά, συγκεκριμένο Μητροπολίτη, να μείνουμε λίγο στα του πολέμου, γιατί ανήκουμε στο ΝΑΤΟ και εφόσον ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, σε αυτή τη μεγάλη συμμαχία τη ειρήνης είναι συμμαχία τη ειρήνη, με αποδείξει και με βίντεο, ότι όπου έχει πάει το ΝΑΤΟ έχει φέρει την ειρήνη, την προκοπή, την ανάπτυξη και την ευμάρεια και την στου ανθρώπου. Θυμηθείτε λαού, εδώ πιο κοντινοί μα. Η Ιουγκοσλάβοι. Δεν ξέρω αν θα πάει στην Ουκρανία το ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τον, τον Όσεο Ιάκωβο που συνάντησε τον Άγιο Ιωάννη, πρέπει να πάει για να γίνει ο πόλεμο. Αλλά όμω το ΝΑΤΟ είναι καλό και κλείνουμε το πρώτο μέρο έτσι όπω το ξεκινήσαμε με Βελόπουλο. Οι Αμερικανοί πάλευαν στην ισορροπία τρόμου να μην έχουμε σύγκρουση. Διότι αυτή η σύγκρουση θα τίνανε στον αέρα το Νάτο, Όλο τον Νάτο. Κυρίω την νοτιοανατολική πτέρυγα που εκεί οι δύο χώρε. Έχουν ισχυρέ στρατιωτικές δυνάμεις Γιατί και η Ελλάδα είναι ισχυρή. Και η μια δύναμη στο ΝΑΤΟ. Πολύ μεγάλη δύναμη. Και στο ναυτικό και στην αεροπορία. Έχουμε ισχυρή δύναμη. Και είμαστε από του πλέον ισχυρούς στρατιωτικά κόλπου στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ παραμένει ο ίδιος Και χειρότερος, ιμπεριαλιστικός φιλοπόλεμος μηχανισμός Η Ελλάδα καθίσταται σήμερα μια χώρα αξιόπιστος ετέρος και σύμμαχος των ΟΠΑ που εκπληρώνει τις νατοικές της υποχρεώσεις Σύπρας και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο Δυστυχώ για μα σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα. Μια κυβέρνηση κουρελού. Το πανηγυρίζουμε κιόλας, Ακούσαμε και τον Τσίπρα, τα πριν και τα μετά. Ακούσαμε τον Βελόπουλο, ακούσαμε και τον Μητσοτάκη Τσίπρα και να το ίδιο συνδικάτου. Και θυμηθήκαμε πάλι την Τώρα Μπακογιάννη με την σοβαρή κυβέρνηση. Του σοβαρού ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα. 80 τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένει μέσα, σοβαρό κι αυτό. Εδώ είναι όλοι άλλη. Δεν θα τον αποστόλει. ένα Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο RadioPapakiPapolitica.gr το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας στο ελληνοφρένια.net.gr εκεί μας βρίσκεται το επίσημο site και στο YouTube επίσης στο Ελληνοφρένια Official. Πάμε τώρα πρώτο μέρος λαού κολλάει στις πρώτες διαφημίσεις.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 Δεν πειράζει. Ε, η Δασκαλίτσα πού την έχει καλά, πού είναι το κορίτσα. Ναι, ίσως έχει παρεξηγηθεί με κάτι που δεν το πήρα χαμπάρι, δεν ξέρω. Κάτι ε, συνέβη. Κάτι, το έκανε, δεν ξέρω. Mm. Ε, έχουμε το ψάχνουμε το κορίτσι. Μπορεί no. να παντρεύτηκε στο εξωτερικό και να φύγει για να μας έκανε. Α, λε, λε. Όλα παίζουν. Ναι. Έλα αγαπη, τι κάνει. Καλάμαρι. Καλά κι καλά εγώ, αν και βρώτησε. Να σου πω, έμαθε ποιο συμμετέχει στην εκπαίδευση τη φαρμακευτική cannabis. Στην επένδυση. Ποιο ο καρανίκα. Όχι, ο ομιλώνει στη ενέργεια. Αύστο διάλο, αποκλείται. Αποκλείται, αποκλείται. Και όμω συμμετέχει, αγαπημένη ο άνθρωπο ο οποίο πιστόλια στο ελληνικό δημόσιο. Δεν είναι φοδωρο που ξανασυνεργάζεται. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μου κάνει τρομεία, δεν το πείστε αυτό. Ε, συνεχίζει να έχει δικηγόρο το βορίδι. Δεν αποκλείται στο επόμενο κανόνε που θα έχει. Λογικά, <σταλείως> φαντάζομαι. Αν γίνει κανόνη στη φούρτα, <σταλείως> εντάξει, <σταλείως> εκεί θα ξεσκωθούμε. Τέλειο θα είναι. Εκεί <σταλείως> θα γίνει χαμούς. <σταλείως>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 Εσύ θέλεις καλύτερα. Σε φιλό. Ναι. Αλήτη είσαι ένα αλήτης παλιόκουμούνη ρε. Μωρί, πώ τα έχεις γλιτώσει απ' το χτυκιό. Το τέλος σου ρε σατά. Μωρί Λουκα. Τίποτα δε συλλιγάει. Το τέλος σου, σε προειδοποιώ. Τι ποια είναι η προειδοποίηση. Του ότι είσαι το τέλος σου παλιόκουμούνη. Είναι αυτό προειδοποίηση μωρί, να ακούγεις σαν τον Άδωνη. Είναι αυτό. δεν μω Είναι Δεν είχε χειρότερο να γίνεις, το βρήκες. Άι, <Κι> <Ά, η> Σιχτήρ. <Κι> ναι? Αποστολάκο. Αποστολάκο. <Κι> <Κι>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 Οτιδήποτε άλλο εκτό από αρχίδης στον Άδωλοι θα ήταν κόντρα ρόλος. Όρθις. Ναι. Του χέκητε περιμένει ρε στο γουδί. Έχετε το τέλος του παλιοκουμούνη. Στο γουδί στην πισίνα εκεί. Σε ποιο σημείο ακριβώς. Του Φουσέκη φέκη. λέει ή του φέκι δεν ακούω Κανα ειδικά του φέκι σε περιμένει Λίμος Αχ μανάρα μου Λίμος Ήρθε το τέλος του Ρίξε μου Ήρθε το τέλος του ρε Μωράκι Κασαλίτης ρε ένας ηλίκιο ρε Βλάχας Ισάρικιου ραδικιού ρε Δηλαδή όπως έχει το ραδίκι αυτό εννοώ με ραδικιού ρε, δρο, Αυτό δεν είχα καταλάβει εγώ ναι, δρο, Αι μωρές συγκείρε ποτοχάμαρ και τα σάκουσαν. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, μην πάει κανένα και κάνει καμιά μακκκία και βάλει τη βενζίνα που λέει ο Άδωνη. Εγώ, μια φορά που πήγα και έβαλα φθηνή βενζίνη ένα... στην Αθηνόν. Και μα θε να σου πω ότι όπω λέει και αυτό και ρουφιάν έβγαινε να σου τους... πω κι εγώ. Και μόνο το κάρτερ δεν μου αλλάξανε. Μιλάμε, τι να σου πω, μεγάλη ζημιά στα μάξι. Ποιο ξέρει τώρα τι νερά είχε μέσα, τι είχε. Φθηνή βενζίνα. Ήταν τότε ένα 60. Βάρα μην ακριβίνει το νερό. Εκεί Α, θα ακριβίνει νερό. η συγκεκριμένη βενζίνη. Και πώ θα πλύνουμε τον πάτο μα μετά. Α, όπα. Έλα, <laughs>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 ένα μέσο νοικοκυριό δεν θα επιβαρυνθεί περισσότερο από 2 ευρώ το μήνα περισσότερο από 2 ευρώ το μήνα εγώ τα δίνω 2 ευρώ το μήνα για τη ΔΕΗ και για την παγκόσμια ενεργειακή κρίση χαλάλη. 2 ευρώ δίνετε το μήνα και σας έχει φανεί ότι δίνετε 300, 400, 1000, βγαίνετε και λέτε προσέξτε καλύτερα το λογαριασμό είναι 2 ευρώ το μήνα δεν μπορεί να είναι τα ποσά που λέτε διότι είστε και λίγο βλαμμένοι δεν ξέρει εδώ ο Πρωθυπου Τι ακριβώ γίνεται. Έκανε, έδωσε παράδειγμα. Δεν είπε μόνο ότι θα απομειωθεί η φράση υπερήφη, αλλά είπε ότι στο παράδειγμα του θα δώσετε 2 ευρώ το μήνα. Για 2 ευρώ το μήνα έχει γίνει ένα μεγάλο χαμό και διαμαρτύρεστε συνεχώ ότι δεν σα φτάνουν και διαδηλώσει. Τώρα οι ταξιτζίδε, το Σάββατο τα συνδικάτα και το πάμε κάτω στο κέντρο τη Αθήνα για όλα μαζί. Ακρίβεια, υγεία, αυξήσει, πόλεμο. Όλα μαζεύονται τα θέματα. Είστε λίγο μίζεροι εκεί θέλω να καταλήξω. Ενώ συμβάνουν αυτά στον πλανήτη και αυτά εδώ στη χώρα, έχουμε εμείς εδώ τα δικά μας. Ο Άρης Πορτοσάλτε χτύπησε το πρωί και τρεντάρι στο Twitter. Ε, στη συνέχεια είναι η ίδια άποψη, αλλά με παράδειγμα και ο Άρης. Για την ίδια άποψη του Σκυλακάκη που λέει ότι οι φτωχοί δεν οδηγούν αυτοκίνητο, άρα γιατί να μειώσουμε το φορό στα καύσιμα να ωφεληθούν οι πλούσιοι. Δεν είναι τέτοια κυβέρνηση συγκεκριμένη. Ό,τι κάνει το κάνει μόνο για τους φτωχού. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν φτωχοί, δεν κάνει τίποτα για τους φτωχού. Περίπου αυτό είναι το σκεπτικό. Ε, πάνω σε αυτό κινήθηκε και ο Πόρτο Σάλτε. Βενζίνη όμως, την βενζίνη όμως θα πάμε στα λόγια του σκυλακάκι. Την βενζίνη όμως δεν την πάει να την βάλει ο άνθρωπος των 500 ευρώ Την βενζίνη την οποία διαμαρτυρόμαστε στα 2 ευρώ Την βάζουν οι παραγωγικές Μονάδε τη κοινωνία. που. και μπρο, οι φτωχοί μπρο, έχουν αμάξει. και ο, και ο κύριος κύριος αμάξι. είπε μια Και οι φτωχοί έχουν αμάξει. Μα ότι... παλιό αμάξι, μα μικρό δεν αμάξι. Και έχουν αμάξει. οι δεν μπορούν να μην έχουν αμάξι. Ο το αλλά είπε αυτό που λέμε εδώ. είπε ο ήταν σωστή τοποθέτηση. Δηλαδή. Το δεν βάζει ο άνθρωπο Δεν Δεν να νομίζει Εδώ είναι ο Άρη Πορτοσάλτη που λέει αυτό ότι όποιο οδηγεί αυτοκίνητο παίρνει πάνω από 500. Δηλαδή, όποιον βλέπουμε έξω με αυτοκίνητο είναι αδύνατο να έχει κάτω από 500 ευρώ εισόδημα. Νόμο του λέει ένα άλλο επιχείρημα ο φίλο Κλαβδιανό, δημοσιογράφο, συνηγορεί με τον Πορτοσάλτη ο Μάν Όλη Καψή και βεβαίω Μαρία Στασοπούλη και Δημήτρη Οικονόμου. Οι φωνέ που ακούσαμε σε αυτό το πολύ ωραίο ε, θεατρικό, το οποίο θα μπορούσε να το είχε γράψει κάποιο μεγάλο. του θεάτρου αλλά όχι, βγήκε από τη ζωή, έγινε κανονικά, έτσι όπως το ακούσαμε. Σε συνέχεια αυτών βγαίνει και ο Κουμουτσάκος από τη Νέα Δημοκρατία και λέει το εξή. Όλοι βλέπουν ναι. ότι ο λόγος που πράγματι ανεβαίνει η βενζίνη είναι εξωτερικός. Είναι εισαγόμενη η ακρίβεια στη βενζίνη. Και Απέναντι σε αυτό τι κάνει η κυβέρνηση. Τι κάνει. Η κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα και από την εποχή της πανδημίας mm. ότι παρά το γεγονός ότι κατηγορείται αβάσιμα αυναξιωματική αντιπολίτευση ως μια φιλελεύθερη κυβέρνηση mm. έχει κάνει κρατικές παρεμβάσεις που ομοιές δεν έχουν υπάρξει από συστάσεως σύγχρονου ελληνικού κράτους. Μπράβο. Που ομοιές δεν έχουν υπάρξει από συστάσεως σύγχρονου ελλ Τη χαρακτήριζε κανεί κομμουνιστική κυβέρνηση με τόσε κρατικέ παρεμβάσει που δεν έχουν υπάρξει άλλε τέτοιε αποσυστάσεω ελληνικού κράτου. Σοκούμουτσάκου ήταν από αυτά, ελεύθερο κανονικά. Ε, θυμόμαστε όλοι, αν το έχετε δει, παίζει και σε βιντάκι. Το μεταδώσαμε και χθε ανοιχτικό. Βγαίνει ο Άδωνο Γεωργιάδη και χρησιμοποιεί το ή e καταναλωτή και μέσω του τηλεφώνου στη χθεσινή πρωινή εκπομπή του Σκάι βρίσκει δύο φτηνά ε, βενζινάδικα, ένα στην Κούκου και ένα στο Περιστέρι. Ε, αυτό έχει κάνει μια αίσθηση βγαίνει λοιπόν σήμερα το πρωί Η κυρία Μαρία Ζάγκα είναι πρόεδρος βενζινοπολών Αττικής και μιλάει για τις πολύ φτηνές ε, τιμές στη βενζίνη και σε συγκεκριμένα πρατήρια Οι τιμέ έχουν ανέβει πάρα πολύ. Εκείνο που πρέπει να πούμε ότι έχει σημασία ο κόσμο να προσέχει, επειδή ναι. είναι πολύ ακριβή η βενζίνη, να προσέχει την ποιότητα και την ποσότητα. Τώρα θα μου πείτε, κυρία Ζάκα, θα γίνει ειδικό ο άλλο. Μην ψάχνετε για πολύ φτενή βενζίνη. Τη στιγμή που έχει ακριβή η τιμή στα δηληστήρια, έχουμε τιμολόγια και αγοράζουμε. Δεν μπορεί εγώ να βλέπω μαγαζιά στην τιμή που αγοράζω χονδρικό, να πουλάνε ελληνικό. Δεν μπορεί να, να, Ζάγκα να, να το κυρία Ζάκα, να α πούμε εδώ, α πούμε. Στο περιστέρι, 1,729. Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να ψάξει τα φθηνά μαγαζιά μήπω κρύβουν παγίδε. Mm -hmm. Γιατί τα μαγαζιά που πιάνουν με πρόβλημα είναι τα φθηνά μαγαζιά. Και ξέρετε, μία μηχανή αυτοκινήτου που θα χαλάσει πάνω από χιλιάρι κοπάει. Mm -hmm. Είναι αμαρτία αυτό το δηλαδή, πράγμα. Ρω... Η τιμή σήμερα είναι 1,88. Θα το βρείτε 1,85, mm -hmm. θα το βρείτε 1,90. Μιλάω για την τώρα και Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Mm -hmm. Αλλά τώρα όταν υπάρχει 1,70, 1,75, εγώ εκεί δεν Την Αθήνα στη Ρεγκούκου 1-7-37 Αυτή Για πάμε... πόσο αγοράζουμε. Εδώ λοιπόν έρχεται η ειδικός Και λέει ότι αυτά που πλάσαρε Στο καταναλωτή ο υπουργό Είναι λίγο επικίνδυνα Βίβερε περικολοζαμέντε το περίφημο Το Ζ είναι επικίνδυνος Αλλά έτσι είμαστε εμείς, Θέλουμε και μάλιστα θα ξεκινήσουμε από όλη την Αθήνα Να πάμε στο Περιστέρι και στην Κούκου Να βάλουμε την βενζίνη που πρέπει και α χαλάσει και η μηχανή. Δεν πειράζει. Το καταναλωτή κάνει δουλειά. Και πρέπει να το σεβαστούμε. Γιατί όλοι τα επιτεύγματα αυτή τη σοβαρή κυβέρνηση προσπαθούν με διάφορου τρόπου, ακούσαμε εδώ τώρα την πρόεδρο των Μετζινοπολών, να τα πριονίσουνε. Είναι άδικο, δεν πρέπει να συμβαίνει. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη, πάμε στο δεύτερο μέρο του λαού. Ναι. Γεια σα, Γεια. Yeah. Ήθελα να πω για τον Κουμπούκο. Χθε που έλεγε αν δεν υπήρχε αριστερά. Yeah. Πριν, υποτεί, υποτεί, υποτεί. Αριστερά στην Ελλάδα, έχαμε Εγώ θα του κάνω μια άλλη ερώτηση. Που λέει: Αν ο πατέρα έχει τραβήξει μαλακία τι θα είχε γίνει. Τι θα είχε γίνει. Τι θα έχει γίνει? γίνει. Το είναι ρητορικό το ερώτημα. Α. Α. Δεν το ξέρουμε. Δεν θα είχαμε τον, α, τον Σπύρο, μάλλον. Αλλά τέλο πάντων, αυτό εδώ πέρα το προσπερνάω. Δηλαδή αυτό που βλέπετε κάνει Έκανα... είναι αποτέλεσμα μαλακίας Ήρεμα, ρωτάω. Αποτυχημένη <laughs> μαλλικία. <laughs> λοιπόν, και ήθελα να του κάνω και μια σοβαρή ερώτηση. Ναι. Θέλω να μου πει: Άμα δεν υπήρχε αριστερά, τι καριέρα εκτό από τηλεπολιτε. Τι θα είχε κάνει, που μα κάνει μπαούλα εδώ πέρα με τον κρατικομμουνισμό και με όλες αυτές τις σπουρδες που ό,τι έχει να κάνει με την αριστερά. Ας το σκεφτεί λίγο, μην είναι αχάριστος. Ναι. Αλήτη, ντροπή. από το μωρί. Άισιχτυρ. Ναι. Άλλιο Ουστ. Ναι. Γεϊ, αλήτη, τόσο ρευτούς. Μα δεν θα με βγάλεις καπ' την τουλάπα. Άισιχτυρ Ναι. Είμαι εγώ που σα πήρα για χρόνια πολλά. Είμαι, είμαι εγώ αέρα, κλέφτη έρωτα. Στόχο είμαι σφαίρα. Αχ, μη με αγαπά. Είμαι εγώ αέρα, κλέφτη έρωτας Στόχο είμαι σφαίρα. Αχ, μη με αγαπά. Ποιο το είπε αυτό, δικό σου είναι? Ε, ε, όχι, από Σύριαλ. Από Σύριαλ, εγώ θα ήθελα να μου πει τα δικά σου πείματα Αλλά πότε άμα τα εκδώσει, πε μου γιατί είσαι και ποιητής. Τον oh. κόλον. Oh. Λοιπόν, oh. τα δικά μου πείματα θα τα ακούσει από 12 Μαρτίου στο Σταυρό του Νότου. Δεν μη σε νοιάζει, τα είχα ακούσει όλα και αυτό επιπλέον. Θα ακούσει και 12 αυτό 20. τώρα. 12 oh. Μαρτίου κάθε oh. Σάββατο Σταυρό του Νότου για όλο το Μάρτιο. Λοιπόν. Είμαι, μα είμαι δικό σου έτσι κι Δεν με νοιάζει είμαι. τώρα να ξέρει και πού θα έρθει. Επειδή με... το ξέρω, ευχαριστώ. Άκου τώρα. Πού ε, το ε... ξέρει, ε... μπορεί τώρα να Εντάξει, δεν έχει σημασία. Δεν θα το μάθω. Θα το μάθαινα έτσι κι Θα το μάθω κι αλλιώ. Μπεράσα στη νέα χαρτιδακιά. Αν είχαν φιλότιμο αυτοί οι κύριοι και λίγο και δεν πηγαίνανε εκεί, Masters Voice, δηλαδή ό,τι του πει ο κύριο του, τα κανάλια και οι ραδιοσταθμοί, μπεράσα στη νέα χαρτιδακιά. Μα μετά από τον Ερίτσο να μα βάλει τον Ελίτη, και μετά γύρευε τι άλλο θα μα βάλει. Κοντεύουμε να τρελαθούμε. Ε, δεν θα σου πω τι άλλο θα σα βάλω έτσι Α... για να υπάρχει και ίντριγκα. Αποτε... Να μην ξέρει τι να περιμένει. Ε, βέβαια. Ή είμαστε, είμαστε μεγάλοι ή δεν τώρα. Βήμα-βήμα το μυρίζω. Βήμα το βήμα, έστρω το δέντρο. Πέτρα την πέτρα, πέρασαν τον κόσμο. Μπορώ να γίνουμε και Θεοδωρακιάς όχι μόνο χατζηλακιά. Μπράβο, μ' αρέσει πολύ. Τσακάω πολύ. Αλλιά. Ναι. Κόστο αλήτη, αλήτη, τροπή σου, Πώ Προσπαθούν άλλοι ώρε και ώρε. του Не, Не. surp nê tô surpreendida abusou Που, τι Καλά. Εσύ με πιο μέρο του κεφαλαίου είσαι, Αποστολή. Τι εννοεί με ποιο μέρο του κεφαλαίου, με, με Το του κερδισμένου. Χαχα κουφάλα. Τι κουφάλα είσαι, εννοώ. Δεν θα διαλέξει από πριν. Α, πρέπει να διαλέξω. Πριν. Γιατί να μην διαλέξει όποτε με συμφέρει. Ναι, παιδί μου, λέμε τώρα έτσι, μετάξυμα σκουβέντα να γίνεται. Ναι. Δηλαδή, πέτυχα πριν να πούμε στον δρόμο έναν και έλεγε μόνο του, μονολογού Αποστολή, και έλεγε ε, άντε ο Πούτι να του ρίξει μία για να μάθουνε. Φαντάζομαι αυτό ο τύπο εντω μεταξύ όλα αυτά τα χρόνια πρέπει να στηρίζει όλε αυτέ τι κυβερνήσει οι οποίε είναι πιο φιλόδοξ Να το οικέ και από το ίδιο το ΝΑΤΟ, ξέρω εγώ. Αλλά την άλλη, τι τη, μύθια έχουνε, ρε. Ωπα, θα ποινικοποιήσουμε και τα βίτσια τώρα. Όχι, αλλά. Α. Δεν τα καταλαβαίνω, ρε, παιδί μου. Δεν τα ποινικοποιούμε, αν είναι δυνατόν, άλλου ανθρώπου. Αλλά πώ γίνεται, ρε, φίλε, δηλαδή, πραγματικά να στηρίζει τόσα χρόνια αυτού που σου λένε ότι ανήκουμε στη Δύση και μόνο στη Δύση και το ΝΑΤΟ και είμαστε το ΝΑΤΟ και πληρώνουμε το ΝΑΤΟ πρώτοι στον κόσμο και τα Για να νιώθουμε θα... ασφαλεί, ξέρει τώρα. Ε, ναι, ρε, ρε. Νιώθουμε ασφαλεί, αυτό είναι. Νοσμού. Από ασφάλεια, άλλο τίποτα. Τέλο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και, και ταυτόχρονα θε να χάσει τον Άτο, α πούμε, και να κερδίσει το άλλο κεφάλαιο, το Ρώσικο. Ένα μαλάκα που μπλέξαμε τώρα. Τι, τι ζώρετε να πα. Ρε, πούμε, ρε, περνάμε. Ό, τι πέχουμε, θέλουμε, πέχουμε. θα κάνουμε. Περνά, έχουμε περίοδο. Τι θέση. Θέλω, μήπω έχει εσύ κάτι να με διαφωτίσει, κάτι. Δεν, δεν έχω. Ε, το, το μπάφο το μαροκινό που λέει και ο άλλο. Ξέρετε, ο μπάφο ο μαροκινό είναι γνωστό. Τη σπάσει, αν πάτε έξω. Είναι από του πιο καλού ποιοτικά. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο, να πάρει κάτι και η okay, αριστερή. Γενικά η αριστερή ΣΥΡΙΖΑ, η πολύ αριστερή. Αυτή είναι με τους Ρώσους, με τι είναι. Θα φανεί, περιμένουν να δουν τι συμφέρει καλύτερα. Α, όχι okay. Ή περιμένουν Μάλιστα. να δουν τι θα πει ο θα να πούν το αντίθετο, για να υπάρξουν κάπως. <ΣΣ> Όμως τα αποτελέσματα μιας πολύ μεγάλης κρίσης. Έχουμε ευτυχώς για μας σοβαρούς ανθρώπους στο τιμόνι της χώρας. Mm, πολύ ευχαριστώ αυτό. Όπως αντιμετωπίσανε τις απανोटές κρίσεις από την ημέρα που έγινε προθυπουργός ο Μητσατάκης, έτσι θα αντιμετωπίσει και αυτή. Κλάψε με μάνα, κλάψε με, δεν ήхтаμε φεγγάρε. Κατάλαβες; Καταλάβαμε. Φανταστείτε να μην είχαμε και σοβαρούς ανθρώπους στο τιμόνι της χώρας, να είχαμε τίποτα τσαρλατάνους, τίποτα σκιτζίδες. Τι ακριβώς θα είχε συμβεί στη χώρα. Ευτυχώς όμως έχουμε τους σοβαρούς. Σαν σήμερα το 1966 ξεκίνησε στην πειραματική της εκπομπή ε, σήματος ε, η ελληνική τηλεόραση. Καλησπέρα σας. Από σήμερα το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας... καθιερώνει το νέο του βραδινό ωράριο για τις τεχνικές δοκιμές του πειραματικού πομπού τηλεοράσεω. Κάθε βράδυ, από τις 6:30 και μισή μέχρι τις 8:30 και μισή περίπου, θα μεταδίδουμε μια σειρά δοκιμαστικών εκπομπών με ποικίλο περιεχόμενο. Όσοι από εσάς έχουν συσκευές τηλεοράσεω θα μπορούν να τις παρακολουθούν στο κανάλι 5. Μετά έρθει η Λούφα και παραλλαγή Το ερωτοδικείο και ο Βαγγελάτος Αν μπορώ να τα συνοψίσω με τρία βήματα Να περιγράψουμε την ελληνική τηλεόραση Όχι έχει και άλλα ελληνική τηλεόραση Δεν το συζητάμε Αυτό ήταν τότε εκείνο το βράδυ Ελένη Κυπρέου η Πρώτη φωνή στην ελληνική τηλεόραση Το 66 όχι την επί Χούντας που λένε πολλοί Λίγο πριν ξεκινήσει η Χούντα Αμέσως μετά αρχίσαν οι πωλήσει. Οι πρώτες πειραματικές τηλεοπτικές εκπομπές του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας είχαν ως αποτέλεσμα την πόληση 2.000 συσκευών μέσα σε ένα μήνα. Από το στούντιο τηλεοράσεως μεταδίδεται καθημερινώς ένα δίωρο απογευματινό πρόγραμμα. Οι υπάλληλοι του Εθνικού Ιδρύματο Ραδιοφωνία, ειδικευμένοι στην παραγωγή προγράμματο και στο χειρισμό των νέων μηχανημάτων τηλεοράσεω, εργάζονται με ενθουσιασμό και προσήλωση για την παρουσίαση όσο το δυνατόν αρτίων εκπομπών. Όπω και σήμερα, όσο το δυνατόν αρτίων εκπομπών από τα επίκαιρα τη εποχή και οι πωλήσει των τηλεοράσεων. Ε, το 1966, όταν ξεκίνησε η... το πρώτο σήμα τη τηλεόραση, υπήρχαν, σύμφωνα με τα στοιχεία, 1500 τηλεοπτικοί δέκτε σε όλη την Αθήνα. Ε, αυτοί λοιπόν είχαν τη χαρά να ακούσουν όλα αυτά, το ηχητικό και η εικόνα βέβαια που μεταδώσαμε. Σαν σήμερα όμως το 1943, 1943 μες στην κατοχή, ιδρύεται η νέα πανελλαδική οργάνωση νέων, η περίφημη ΕΠΟΝ. Με σχόλων αγώνα στην θυσία, για την γεράθα για την εμπελιά Για μια ζωή ελεύθερη και ωραία, απλώνουμε τη στιγμή στα φτερά Μια μπράσολη ρεύτη, μια πλάση νέα, τα πλάτσα μας αφτίσουν τα Ο ύμνο τη ΕΠΟΝ εδώ. Η ΕΠΟΝ ήταν η νεολαία του. Μέτσι, σα αφήνουμε με αυτόν τον ύμνο. Πάμε στο τρίτο μέρο του λαού. Κολλάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Yaabani druski, papli li tumani nadret koi. Sneha, vi khadi la bereka diusha, na viso ki na berku Για πρέπει να κάνουμε αθεωρήσουμε τα ρόσικα; έτσι, έτσι; Έτσι; Τα, τα προπονήσεις; Τι κάνεις; Μόνοι παιδί μου τα έχω την καθημερινότητά μου; Μπορεί να χρειαστούν από τρόορος και σαλάτας για αυτό το λόγο να με συστόσου. <laughs> Καλός, ωραίος. Ναι. Παλιοκομούνι αλήτη είστε το τέλος του σε προειδοποιώ είστε το τέλος του Παλαιοκουμούνη φτού σου ρε δεν σου επιτρέπω εμένα να μι Παλιοκομούνι εμέ, ε, δεν σου επιτρέπω αλητάμπουρα να μου μιλάς εμένα έτσι στ' αρχή διαμω γρος σου ρε αλήτη γρος σου ρε αλήτη δεν σου επιτρέπω εγώ να μιλάς wasn't αλήτη στ' <α> θα τα κόψω αυτά Άχ, Άρα θα έρθουμε σε μια επαφή Επιτέλους εκεί θέλω να καταλήξω Θα τα κόψω αυτά Άρα αν μου τα κόψεις θα έχει πάρει Θα πάρει, έχει πάρει τα αρχίδια <εχει> μου <εχει> <εχει> <εχει> <εχει> <πάχει. εχει> Εγώ φταίω μετά Μόνη το πας εκεί Άι <γι> <Ρι> Λισάρα <δεχει> Δεν το πες <αλίως> από την αρχή Κάνω μαλλιάρα Μας έχει ξεσηκώσει κάθε τόσο Άλειτη Σιχτήρ Ε, να ψάξουμε την τσέπη, να κοιτάξουμε την τσέπη του Γεωργιάδου. Έχει το μυαλό του. Γιατί από ό,τι άκουσα στην προσωπική του περιουσία, άκουσα κάτι για 7 εκατομμύρια ευρώ, Τζίρο. Τι, τι ήταν αυτό. Έχει μα, κάτι αδιευκρίνηστα ήταν, δεν ήταν. 7 εκατομμύρια με βιβλία. Δηλαδή, μια εφημερίδα, ας πούμε, το, τώρα μια μεγάλη εφημερίδα, με λέμε ονόματα, κάνει 7 εκατομμύρια. Κάνει πιο πολλά από την εφημερίδα αυτό μόνο του. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν έχει κεφάλαιο ο, ο Οπότε έχει μυαλό Δεν είναι, δεν είναι ο ίδιο ένα κεφάλαιο. Ε, βέβαια, εθνικό κεφάλαιο, να σου πω. Οπότε mm. την τσ στο μυαλό του και αυτά για τις ντομάτες που είπε ο φίλος που πήρε τηλέφωνο και τα αυτά στη λαϊκή να πληρώσει τη ζημιά που έχει κάνει. Τα λεφτά να του πάρουμε. Ας ντομάτες. Ναι. Αλήθως σου ρε. Α, εσύ. Τι τέλει... λέγαμε ότι θα έρθει σε επαφή με τα αρχίδια μου Του σαταλά του διαβόλου παλιό κουμούνη Ήρθε το τέλος του ρε Ήρθε το τέλος ρε, του ρε παλιό Του φέκι ο βουδί σε περιμένει ρε. Του φέκι θα του φεκιστήσει ρε Με το α... του φέκι μου α... στο νόμο Σε πόλεις κάμπους και χωριά Της λευτεριάς ανοίγω δρόμο Τον στρώνω και παίρνω. Τέλος, πλησιάδι, ρεαλή. Για να σου το κάνω πιο ωραίο. Μουρά. Όλοι οι ελληνοφρενείς μπορούν να ακούν από το ραδιόφωνο λόμπι της Καβάλλας το 101,8 ελληνοφρένεια. Να τα, μπήκαμε στα λόμπι, ναι. Στα ο λόμπι της εξουσίας. Ο ραδιοφωνικό σταθμό λόμπι της Καβάλλας θα αναμεταδίδει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ο Άδωνης ο Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι για το δρομοκαίτιο. Δεν έχουν θέση να το πάρουν. Δεν είμαι σίγουρο αν είναι για το δρομοκαίτιο ή αν είναι απλά για δρόμο. Σα παρακαλώ, μην το βάζετε. Έχω αγανακτήσει. <Κουλίξει> ναι. Τού σου αλίτυρε, του σου αλίττα μπουράρε, το τέλος σου. Σε προειδοποιώ. Έχει κάνει πακέτο με απεριόριστη ομιλία, Κοιντά. Ήρθε, ήρθε, ήρθε. του φετήσουμε. Άμα δεν χρεώνεσαι, δεν το ευχαριστούμε. Αν χρεώνεσαι, να σε αφήσω κανένα μισάωρο να τα λες Είστε το τέλο σου. Τού σου του σου ρεαλίτη ρε να προχωρήσουμε στο, στο παρασύνθημα. Θε να βγούμε για ραντεβού, Θε να κάμω με τον έρωτα. Μάθαμε το έρωτα στα σκαλιά τη εισόδου. Παίζοντα κρυφτό, βόλου και κουτσό. Πατανά παλιοκουμούνι, παλιοκουμούνι. Ε, δε ευχαριστέσαι, τι να σε κάνω. Πρώτη Πρότεινα και το δυνατό μου κομμάτι. Και δε θε, ε να σε κάνω.